Με τον ιδρώτο του προσώπου μας θα νικήσουμε τη δεξιά Θέλει η ψυχή και πρέπει να κοιταζόμαστε στα μάτια Δεν μιλάν τα κείμενα, μιλάν οι ψυχές και οι καρδιές μας οι ψυχές, οι καρδιές Μας μάχοντας, δέχα σκαλίδες, μάχοντας Γερά να πέσει δεξιά. Γερά να πέσει δεξιά. Αυτό είναι και το πιο πρόσφατο, το χθεσινοβραδινό. Το είπε ο Ευάγγελο Βενιζέλο στο Ζάπιο. Όπου εκεί το Πασόκ, πιο Πασόκ, οι μηχανοί όλοι αυτοί που είχαν μαζευτεί μαζί με τι αναμνήσεις του να θυμηθούν τι ακριβώ συνέβη πριν 40 χρόνια. Και στο ενδιάμεσο των 40 ετών, κράξαν το Βενιζέλο. Τα έχετε ψιλομάθει. Η εκπομπή απευθύνεται σε ακροατέ που θεωρούμε ότι. Γνωρίζετε την επικαιρότητα. Αν δεν την γνωρίζετε, δεν χάνετε και πολλά. Ό,τι πιάσετε και ό,τι καταλάβατε. Άλλωστε, και που τη γνωρίζετε, πάλι τα δικά σα σκέφτεστε. Εμεί εδώ είμαστε με τη δεξιά. Κάποιο πρέπει να είναι με τη δεξιά. Όλοι αυτοί του Πασόκ δεν θέλουν τη δεξιά, άσχετο αν έχουν κολλήσει τα τελευταία 3-4-5 χρόνια επισήμω και τα προηγούμενα 10-15 πέντε ανεπισήμω, με του Σιμίτιδε και του λοιπού. Ο ίδιο ο Σαμαρά έχει εγκαταλείψει τη δεξιά, είναι ακροδεξιά, μαζί με τον. Την υπόλοιπη εκεί παρέα του Μαξίμου και διάφορου βουλευτέ παρατρεχάμενου. Οπότε κάποιο πρέπει να στηρίξει τη δεξιά. Δεν τη θέλει ο Γιώργο, δεν τη θέλει ο Βενιζέλο, δεν τη θέλουν οι Πασόκοι. Που ήταν για το γιατρό, το είπαν και οι ίδιοι οι Πασόκοι με ένα tweet εκεί που κατά λάθο έγραψαν κάποια στιγμή στην σελίδα του πριν λίγη ώρα και το πήραν πίσω. Οι ίδιοι οι Πασόκοι στην επίσημη σελίδα του Πασόκου έγραφαν ότι όσα έγιναν βράδυ ήταν για ψυχίατρο, το μάζεψαν άρων, άρων Όχι ότι είχαν άδικο οι άνθρωποι, μια χαρά τα λένε ακόμη και Λάθη του. Ο Βενιζέλο πήγε να μιλήσει χθε στο στόμα του Λίκου. Το στόμα του Λίκου ήταν ο σοσιαλιστή. Και οι σοσιαλιστέ από κάτω, του Γιώργου Παπανδρέου και θυμόμαστε όλοι αυτό το σοσιαλισμό, πήγε να μιλήσει ο Βενιζέλο. Δεν τον άφησαν για λίγη ώρα μετά. Πήρε τα πάνω του και μα ανακοίνωσε ότι αύριο, Τετάρτη, γιατί σήμερα είναι Τρίτη, αύριο, Τετάρτη, πεθαίνει δεξιά. Άκουσα το σύνθημα Γελά να πέσει δεξιά. Θα μιλήσουμε την Τετάρτη. Θα μιλήσουμε Τετάρτη για το πότε και πώ θα πέσει δεξιά. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Εμεί και η δεξιά εκπροσωπούμε δύο διαφορετικέ αντιλήψει. Και αν σήμερα το Διεθνές Ζημαντικό Ταμείο είναι εδώ, αυτό έγινε μετά από απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά με την επιμονή δυνάμεων του συντηρητικού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Κατά συνέπεια αυτό είναι ο πρώτος λόγος για τον οποίο θα έπρεπε να αγκαλείται τον κύριο Σαμαρά, τους ομοϊδάτες του και όχι εμάς για το αν το Διεθνές Ζημαντικό Ταμείο είναι σήμερα ήδη εδώ. Ναίστε, ο άνθρωπος μια χαρά τα λέει, φταίει δεξιά, άρα δεν φταίει ο Γιώργος και για το Δουνουτού φταίνει άλλοι, δεν φταίει σε καμία περίπτωση ο Γιώργος Παπανδρέου Το θέμα δεν είναι ότι τα λέει ο Γιώργος Παπανδρέου, ότι υπάρχουν 500, 200, πολύ παραπάνω, απλά τόσοι βρέθηκαν χθες εκεί, οι οποίοι τα πιστεύουν και να ήθελε γιατρός να τους... Εξετάσει είναι λίγο δύσκολο γιατί μαζεύονται πολύ. Όταν πρόκειται για Παπανδρέου, είναι αυτοί οι άνθρωποι από κάτω που το πολιτικό του κριτήριο λέει ότι και μόνο το όνομα αρκεί για να περάσει κάποιο μπροστά. Έτσι έγινε με τον Καραμαλή, έτσι έγινε με τον Παπανδρέου και τον Μπαμπά και κυρίω το γιο. Έτσι έγινε με τη Φόφη Γεννηματά. Έτσι γίνεται με μια σειρά με την Πακογιάννη, με το Μιτσοτάκι τον Κυριάκο, με μια σειρά πολιτικών αστέρων, οι οποίοι είναι πάρα πολύ χρήσιμοι και γκελάρουν σε όλο αυτόν τον κόσμο διότι πολιτικό κριτήριο. Σημαίνει αυτό ακριβώς το όνομα και η εγγύηση του πατέρα, του ονόματος του πατέρα Η δεξιά έχει καταρρεύσει, δεν το έχετε καταλάβει Κάτι λέμε εμείς από εδώ, γι' αυτό θέλουμε να στηρίξουμε, Αλλά ευτυχώ υπάρχουν οι σοσιαλιστές που μας το δηλώνουν Η δεξιά καταραίει Τρελάθηκε μωρί, στην κατάσταση που είσαι Η ανατροπή συμβαίνει ήδη Πρόσεξε τα κακούργα, μη μα το ρίξεις με τα καμωματά σου Μουσική Γερά να πες η δεξιά Η δεξιά καταραίει Πώς είναι ο κύριος πρόεδρος, καλός, μαλακός Μαλακοφέδι Λίγο, όχι πολύ Τόσο όσο χρειάζεται Σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον πολιτικό σκηνικό Αξίων ανθρώπων Πρέπει να το λέμε συνεχώς Ε, σε αυτό το πολιτικό σκηνικό μπήκε και ο Ηλίας Ψινάκης με την ψήφο βεβαίω πάντα του ελληνικού λαού, ενό κομματιού εδώ στην, στο Μαραθώνα, Νέα Μάκρη και στι γύρω πολύ όμορφε περιοχέ. Ο Ηλίας Ψινάκης χθε, όπω είδαμε στο δελτίο ίσον του Α, μάζεψε του εργαζόμενου και του είπε, όρισε το πλαίσιο πώ θα κινηθεί ο Δήμο την επόμενη πενταετία. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα. Γινόταν και μια ψιλοϊστία ενώ στι υπηρεσίε του Δήμου. Αυτό που σήμερα σταματάει, όπως καταλαβαίνετε, ο καθένας κλέβει ό,τι νερό θέλει, το σβήνει για ψηφοδηρικούς λόγους ή προεκλογικούς λόγους, ό,τι και να χρωστάει, και ο Δήμος να χρωστάει στην Ειδά. Δηλαδή, με λίγα λόγια είναι ένα τεράστιο μπουρδέλο, χωρίς καμία οργάνωση. Μάλλον, μπουρδέλο δεν είναι. Τα μπουρδέλια έχουν τάξη. Εδώ πέρα δεν υπάρχει ούτε τάξη. Ακατάστατο μπουρδέλο. Μιλάτε Δήμαρχο. Απαγορεύεται. Ηλία θα μελέτε. Εγώ είμαι μάνατζερ. Δεν είμαι Δήμαρχο. <Ρι> θα με λέτε ηλία. <Ρι> Όσοι από εσά συναντάτε κόσμο είστε σε θέσει που βλέπουν κόσμο κλπ. Είναι εννοείται ότι πρέπει να είναι λουσμένοι, πλημμύριοι, να μην βρωμάνε από μόνοι του να έχουμε όλοι σαν μια ομοιογένεια. Ώστε όταν έρχεται ο πολίτη ή ο ή ο τουρίστα να εξυπηρετηθεί. Μην βλέπει το τσίρκο μεντράνο που βάζει κατά ενιά ότι κουκουλώ κεφάλι. Ωραίε οδηγίε προ του που αφορούν και τον πολίτη βεβαίω που θα πάει να εξυπηρετηθεί από το συγκεκριμένο Δήμο και τις υπηρεσίες του. Τα κρατάμε όλα αυτά. Είπε και κάτι άλλο να προλάβουμε, θα το ακούσουμε στην πορεία. Πάντα έτσι ένα τέτοιο πλαίσιο λειτουργίας, σωστή λειτουργία του Δήμου. Γυρίζουμε στα σοβαρά. Το όνομα Παπανδρέου σε αυτόν τον τόπο έχει συνδεθεί με του αγώνε για την ανεξαρτησία, κατά τη εξάρτηση και υπέρ της ανεξαρτησία. Να θυμηθούμε τον παππού Γιώργο Παπανδρέου, που με πολύ χιούμορο ο ελληνικός ελληνικό τον ονομάζει και γέρο τη δημοκρατία. Ποιο δεν θυμάται τι έκανε με του Άγγλους τη δεκαετία του 40, λίγο πριν, κυρίω τότε, αλλά και αμέσω μετά. Ποιο δεν θυμάται τον μπαμπά, Ανδρέα Παπανδρέου, που σαν αύριο έφτιαξε. Αυτό το πολύ όμορφο κόμμα που περάσαμε τόσο ωραία μαζί του και ποιος ζητημάται και το γιο. Ξεχνιέται ο εγγονός, ο οποίος τα είχε πει για το Δουνουτού τόσο ωραία, τόσο ωραία, πόσο φρικτό είναι το Δουνουτού όταν πηγαίνει στις χώρες και τρεις μήνες μετά από τότε που τα έφερε το Δουνουτού. Γιατί το έκανε αυτό ο Γιώργος για να έχει λόγο να κηρύξει τον αγώνα κατά της εξάρτησης στην Ελλάδα είναι περιδιαβαίνοντα την ιστορία μας να συμβάλλουμε ώστε να πραγματοποιηθεί ένας ανοιχτός δημόσιος διάλογος για τα μεγάλα διευθύνματα του καιρού μας και τις πραγματικέ ανάγκες της χώρας του σήμερα και του αύριο των Ελλήνων. Και αν σήμερα υπάρχει ένα κοινό χαρακτηριστικό με τι δεκαετίες του 50, του 60, του 70, δεν είναι άλλο από τη μάχη απέναντι στην εξάρτηση της χώρας μας. Δεν είναι άλλο από τη μάχη απέναντι στην εξάρτηση της χώρα μας Και ο Μουρλόγος να δει, είναι μια παρανοϊκά που λέει η Πίπεζ Δεν πρέπει να αντιμετωπίσουμε κανονικά Πρόκειται εδώ πέρα για ένα μνημείο με μοναδικά χαρακτηριστικά Το λιοντάρι της Αμφίπολης Δύο ολόγλυφες σφίγγες Που είναι εκεί σαν να φυλάσσουν Και πράγματι είναι εκεί για να προφυλάξουν Την είσοδο του τάφου της Νέας Δημοκρατίας. Και άλλο μνημείο στην Αμφίπολη ακούσατε μόλις μη δει ε, χώμα και εξκαφή ο Πρωθυπουργό, Αντώνης Σαμαράς αμέσως να πάει να ενδιαφερθεί διότι έχει ε, τα δικά του και του αρέσουν αυτά. Έχει διατελέσει και πολιτισμού να μην το ξεχνάμε αυτό μετά και μια σειρά έτσι, άλλων Πολύ σοβαρών ανθρώπων που έχουν ηγηθεί του πολιτισμού σε αυτόν τον τόπο και ίσω είναι και μια απάντηση, γιατί ο πολιτισμό είναι εκεί που είναι, σε αυτόν τον τόπο πάντα. Πόση ώρα χρειάζεται ο Αργύρης Δινόπουλος για να ολοκληρώσει. Και πολύ ώρα χρειάζεται. ειλικρινά. Αφήστε να πω, δηλαδή, έχω χρονομετρήσει ότι καμία από τι απαντήσει μου δεν διαρκεί πάνω από 40 δευτερόλεπτα. Θα σα έλεγα λοιπόν, μετρήστε από μέσα σα μέχρι το 30-40 και μετά κάντε μου την ερώτηση για να προλαβαίνω να απαντά. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Αμέσω άκουσε ο Γιώργο Παπανδρέου ε, την προτροπή του Αργύριν Τινόπουλου και άρχισε να μετράει για να δούμε πόση ώρα θα χρειαστεί να ολοκληρώσει την απάντησή του βεβαίω. Μέσα στα 40 δευτερόλεπτα που θέλει για να δίνει σωστέ και ολοκληρωμένε απαντήσει, έδωσε αμέσω μετά μία χτε βράδυ που τον είχαν στο Σκάι και να ακούσουμε τι ακριβώ είπε μέσα στα 40 δευτερόλεπτα. Όμω, ξέρετε, από δύο χρόνια σκληρών διαπραγματεύσεων με την Τρόικα, υπάρχει ένα know-how. Την ξέρουμε πια την Τρόικα. Και να είστε σίγουροι ότι από την διαπραγμάτευση του Παρισιού τα αποτελέσματα θα είναι θετικά για την Ελλάδα. Είμαστε έμπειροι πια και η Τρόικα γνωρίζει και έχει εκτιμήσει τι προσπάθειε αυτέ οι οποίε έχουν γίνει και από την κυβέρνηση και από την Ελλάδα και από του Έλληνε. Υπάρχει ένα know-how. Την ξέρουμε πια την Τρόικα. Και ο Μουρλός να Είναι μια παρανοϊκά που λέει η Πίπες Την ξέρουμε πια την τρόικα. Βέβαια Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κύριε Μπόγδανε Μην με βάλετε το να σας κάνω μαθήματα συνταγματικού δικαίου Δεν μπερδεύει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κύριε Μπόγδανε Με τον Μπαρμπαστάθη Ποιο είναι ο Μπαρμπαστάθη. Τι εννοεί εδώ. Τον Μπαρμπαφό, θέλουμε εμεί για Πρόεδρο Δημοκρατία. Από χθε τον έχουμε ανακηρύξει. Κύριε Μπόγδανε. Στον Μπογδάνο ήταν χθε βράδυ. Κύριο Μπόγδανο τον ανέβαζε. Κύριο Μπόγδανο τον κατέβαζε. Και πολύ ορθώ. Κανεί δεν τον διόρθωσε. Ώστε να... Και δεν μιλούσαν και απάνω του για να το έχουμε και καθαρό. Αυτό με τον Πρόεδρο τη Δημοκρατία και το συσχετισμό που έκανε με τον Μπαρμπαστάθη. Έχουμε και άλλο έβριμα στην Αμφίπολη. Τρίτο έβριμα στην Αμφίπολη. Και όπω όλοι καταλαβαίνετε αμέσω ο Σαμαρά πήγε εκεί. Πρόκειται εδώ πέρα για ένα μνημείο με μοναδικά χαρακτηριστικά, το λιοντάρι της Αμφίπολης, δύο ολόγλυφες σφίγγες που είναι εκεί σαν να φυλάσσουν και πράγματι είναι εκεί για να προφυλάξουν την είσοδο του τάφου, του Πασόκ. Αυτό. Ο τάφος του Πασόκ βρέθηκε και αυτός δίπλα από τον τάφο του μεγάλου στρατηγού, συζύγου ή δεν ξέρουμε ποιου άλλου. Ξεκίνησε να είναι τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τώρα ψάχνουμε να βρούμε... Τι νεκροταφείο ήταν εκεί και ποιο έχει, ποιοι, ποιο, ποια έχει θαυτεί, θα ώστε να ξέρουμε τι ακριβώ θα προσκυνούμε και τι θα δοξάζουμε, γιατί έχουμε ανάγκη από του αρχαίου νεκρού, ούτε καν τους ζωντανού. Πολύ δε περισσότερο από του τώρα νεκρού δεν έχουμε καμία απολύτω ανάγκη. Δεν είναι σημείο αναφορά κανένα ζωντανό. Παρά μόνο οι νεκροί πριν 2 τρει χρόνια πριν. Αυτό ακούγεται και αισιόδοξο. Εδώ πάντως είναι Ελληνοφρένη, όπω κάθε μέρα από χθε έχουμε ξεκινήσει τη νέα σεζόν, το ακούτε και στο πρόγραμμα. Και όλο το νέο πρόγραμμα βεβαίω του Real, τηλέφωνο επικοινωνία 211-2008-200. Ξέρετε ποιο απαντά εκεί. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση στο ντιοπαπάικυριαλεφαμ.gr και όποιο θέλει να στείλει σε εμά, γραφεί το μηνυμά του αποστολή στο 54-100. Κατέρινα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο και με κάτι πάρα πολύ ευχάριστο, δεν το έχετε συνειδητοποιήσει όπω πάρα πολλά πράγματα, αλλά ευτυχώ υπάρχουν οι υπουργοί και τα κυβερνητικά στελέχη για να μα το θυμίσουν. Θα ακούσουμε την κυρία Σοφία Βούλτεψι, με το σωστό και πολύ ωραίο μαλλί. Η οποία μιλάει για τον μέσο όρο των συντάξεων και μάλιστα όχι μόνο τον τοποθετεί εκεί που θα ακούσετε, βγάζει και ένα συμπέρασμα ότι είναι άνετα όλα, εφόσον είναι εκεί αυτό το ποσό τη, ω μέσο όρο βεβαίω πάντα συντάξεων, είναι όλα άνετα και μπορούν να πληρωθούν και οι φόροι. Είπατε όχι ανατροπή στου οικογενειακού προγραμματισμού. Σημαίνει ότι έχει κάποιο κάνει τον προγραμματισμό του να βγει στη σύνταξή του, να έχει ένα μια καλύτερη. αξιοπρεπή σύνταξη. Μα πόσο ενημέρη σύνταξη είναι πάνω από 900 ευρώ. Μπράβο! Μα πόσο είναι η σύνταξη είναι πάνω από 900 ευρώ αυτή τη στιγμή. Κυρία Βόλτευξ, ένα λεπτό. Εντάξει, με αυτά τα χρήματα υποχρεώνονται οι άνθρωποι να ζουν, να πληρώνουν φόρους. Ε, δεν έχει κανείς, ε, δεν. Δεν, δεν είμαστε εμείς. φόρου, φόρους, ναι. Μα πόσο είναι η σύνταξη είναι πάνω από 900 ευρώ. Μπράβο! Το μαλλί πως είναι? Σκατά! Baćim na tambu. Každy ki čiki čiki čiki που είναι εκεί σαν να φυλάσσουν και πράγματι είναι εκεί για να προφυλάξουν την είσοδο του τάφου του ελληνικού λαού. Και αν σήμερα υπάρχει ένα κοινό χαρακτηριστικό με τις δεκαετίες του 50, του 60, του 70 δεν είναι άλλο από τη μάχη απέναντι στην εξάρτηση της χώρα μας. Πώς είναι ο κύριος πρόεδρος, καλός, μαλακός? Μ, μαλακοφέρη. Μα πόσο είναι μέση σύνταξη είναι πάνω από 900 ευρώ Μπράβο. Μα πόσο είναι μέση σύνταξη είναι πάνω από 900 ευρώ ε, ε, δεν Κυρία Απολτεύσε ένα λεπτό Εντάξει με αυτά τα χρήματα υποχρεώνονται οι άνθρωποι να ζουν να πληρώνουν φόρους ε, δεν έχει κανείς δεν, δεν, δεν είμαστε εμείς ναι. φόρους ναι. Φτάνουν αυτά τα χρήματα αν η μέση σύνταξη είναι πάνω από 900 Ευρώ με τον κατώτατο μισθό στα 400. Μια χαρά είναι και με ανέργου κάνα δύο εκατομμύρια έτσι, επισήμω και ανεπισήμω. Είναι μια χαρά να είσαι συνταξιούχος σε αυτόν τον τόπο, εφόσον η μέση σύνταξη είναι πάνω από 900 ευρώ, είπε επισήμω, τα επίσημα χίλι τη Σοφία Βούλτεψι. Για να το λέει η κυβερνητική εκπρόσωπο, δεν μπορεί να λέει ψέματα ή να μην ξέρει να κοροϊδεύει την κοινωνία. Δεν υπάρχει περίπτωση δεν το έχουμε ξαναζήσει αυτό τον τόπο. Δεν θα ήταν στη θέση τη, γιατί εκεί είναι. Συνήθω ειλικρινεί άνθρωποι. Πάμε στον Δήμαρχο Μαραθώνα γιατί έδωσε και άλλε οδηγίε τους εργαζόμενου. Για πέντε χρόνια και εσεί θα με φάτε στην μάπα, θέλετε, δεν θέλετε, και εγώ. Και εσεί θα προτιμούσατε να έχετε έναν Δήμαρχο που να το ξύνει και να το ξύνετε κι εσεί. Όλοι μα δηλαδή, άμα μπορούμε να το ξύρουμε, θα το προτιμούσαμε. Και εγώ θα ήθελα να μπορούσα να έχω επιλέξει. Δεν έχω ποτέ καμία αντιπαλότητα. Πρέπει να είστε πάντα ευγενεί. Πολύ ευγενεί. Και ο Μουρλός να έρθει ή μια παρανοϊκά που λέει η Πίπεζ Θα αντιμετωπίσουμε κανονικά, σαν δηλαδή με σεβασμό Και να μείνουν αυτό το πράγμα Α, πήγαινε εδώ, έγινε μια τσίχλα στο τηλέφωνο Μπορεί να σας φαίνεται αυτό λίγο υπερβολικό και λίγο ίσως μαλακία Αλλά θα το κάνετε και τα λοιπά και τα λοιπά Θέλουμε να μεταδημοτεύσουμε στο Δήμο Μαραθώνα Διότι θα είναι μια χαρά να μπαίνει στο Δημαρχιακό Μέγαρο Δεν ξέρω και πού είναι και αν είναι και Μέγαρο τι είναι. Αλλά τώρα με το Ψινάκη δεν μπορεί παρά να είναι μεγάλο ώστε να μας εξυπηρετήσουν με αυτόν τον τρόπο και έτσι οι δημοτικοί υπάλληλοι. Γυρίσατε. Ναι, μόλι, γυρίσαμε. Τι κάνει. Καλά, ήρθε, τι θε. Γιατί είσαι τόσο αγγραφέα. Είμαι απαιτητικό και αγριεμένο. Ήρθα ήρθα πολύ πολύ καλεμένο. Μα και έτσι έφυγε. Ναι, γιατί με έτσι. Σοήσει. Θόλοι διακοπέ. Πήγα διακοπέ. Αυτό λέω δεν σε βοήθησαν. Με βοήθησαν όσο ήμουν διακοπέ. Τι, κρατάει και για μετά, αυτό τι είναι. Ε, κρατάει για κάποιο διάστημα. Τι είναι παιδί μου για να κρατήσει για κάποιο διάστημα. Μια αντιβεί παίρνει, σου κρατάει για όσο την παίρνει. Δεν κρατάει και για μετά. Ο φίμιο τι κάνει. Καλά, είναι και ο φίμω. Τα ίδια νεύρα. Και ο Θήμιος, νεύρα. Ναι. Δεν μου λε, παραμένει κομμουνιστής. Αλλάζουνε μωρέ αυτά. Δεν αλλάζνε. Τι Είναι σαν το αρνί που όταν το ψήσει του βγάζει φραγίδα; Άμα αφή. το ψήσουνε μπορεί να το βγάλουν τη φραγίδα. Ξέρω εγώ, τώρα όχι. Επιτρέπεται αυτό ακόμα στο καθεστώ που ζούμε. Με τα αρνιά. Μή, Μήπω αποτελεί προσβολή και επίσης, Α, ναι, το ξέχασα. Το ξέχασες. Μπορεί να μας το κουφέλι για πρόεδρο δημοκρατίας και μου λε να σέβομαι τους θεσμούς δεν σέβεσαι εσύ το θεσμό πρώτος. Είναι ο ποιός δεν είναι λιγοβοστόλις; Είναι έξαλλος. Να σου πω κάτι, είπατε κάτι πριν που λέγατε για τον πρόεδρο τη Δημοκρατία. Μπορεί να το λέτε καλοπροαίρετα, αλλά ο παππούλια και ο κάθε παππούλια και αύριο ο κουβέλη για να είναι καλό πρόεδρο τι πρέπει να κάνει, Να μην υπογράφει και να ρίχνει τι κυβερνήσει. Γιατί εμεί οι Εξιντάριδε πάμε και λίγο από Γλίξμπουργκ. Τυχεροί είστε. Καταλαβέ. Πλάκα κάνει να ρίχνει τι κυβερνήσει, όχι καλέ να υπογράφει τα μνημόνια. Ε, όχι να ρίχνει τι κυβερνήσει, να ρίχνει του λαού. Αυτό είναι το σωστό. Τι ρίχνει τι κυβερνήσει, πα καλά. Ναι, ναι, ακούστε. Ε, θέλω να κάνω μια, ένα σχόλιο για τον κύριο που μιλάει τώρα αυτή τη στιγμή στο ραδιόφωνο. Κάντε. Πε το ότι αν το παιδί του αύριο μεθαύριο διαπιστώσει όταν μεγαλώσει ότι είναι ομοφυλόφιλο, θα του άρεσε. Πε τούτο, παρακαλώ, το πεις αένα, να το πει στον ένα να το μάθουμε και εμεί. Γιατί να μην του άρεσε. Θα του άρεσε. Τι πρόβλημα να έχει Α, θα του άρεσε, δηλαδή. Γιατί να μην του άρεσε. Γιατί να μην του άρεσε, γιατί. Ο, α, να σα πω γιατί. γιατί ο Θεό έβγαξε τον άνθρωπο με δύο φύσει, τον άνδρα και τη γυναίκα. Δεν έβγαξε καμία, δεν καμία μία ενδιάμεση. Οποιαδήποτε λοιπόν ενδιάμεση φύση. Είναι άρρωστοι και ανώμαλοι. Γι' αυτό. Αυτή... Είναι άρρωστο και ανώμαλο αυτό. Δεν είναι άρρωστο και ανώμαλο που ψηφίσετε 35 χρόνια πασόκη νέα δημοκρατία. Εγώ... Αυτό σε πείραξε. Εγώ, φίλε μου, κουκουέ, ψήφιζα τώρα και 50 χρόνια, είμαι 70 χρονών. Α, εσύ φοβάσαι το ψι και κομμουνιστή, κατάλαβα. Εδώ είναι το ιδιόδημο ότι είμαι κομμουνιστή, αλλά είμαι και δρίσκος Μπλεγμένα τα έχει τότε. Εσύ τα έχει μπλεγμένα. Τα μπλεγμένα. Ε, αυτό δεν είναι ανώμαλο. Και είναι ανώμαλο το άλλο. Καθαρίστε τα πράγματα γιατί δεν, δεν, δεν είναι αυτά τα πράγματα που τα φέρντε. Δεν είναι σωστά. Δεν είναι είναι απαράδεκτα. Εσ κάπως πω, με όπιον θέλει. Σημειώρατε κανάλια, όλα τα ραδιόφωνα κανείς δημοσιογράφος δεν βγήκε να υποστηρίξει τη θέση του Νικολόπουλου εκτός από την από την λέξη που είπε Φίβε. Κανείς δεν βγήκε. Ενώ είμαστε Έλληνες, Χριστιανοί Ορθόδοξοι, έχουμε ένα τρίτη ομάδα, Χριστιανοί Ορθόδοξοι, το οποίο αυτό το τρίτομάς είναι αιτία και τραβάμε όσα κρατάμε να αγαπητά. Μα... κάνω μια νέρο. Είστε, ε... Είστε και στις εκκλησίες; Είστε; και κι στις Ναι, είμαι στις εκκλησίες. Μη βάντε στα ενδότερα, θα σας οκαριστείτε. Λίπονα, δάξτε, mm. Έλα. Έλα. Καλό μήνα και λοιπά. Τώρα σχέσει και τα τέτοια. Τα έχω, έχω ακούσει, Να σε ρωτήσω κάτι. Έλα. Την κινείς, την εδώ. Μην μου λες έτσι. Ε, τώρα εντάξει, ακούω μεταξύ μας τώρα. Αν θε να ξέρεις την πάντως, είναι... κανελώνω το γαλακτομπούρεκο. Το γιαορτώνεις το κάψιμο. Αμαν. Oh το γιαουρτώνον. Μα τη και το δελφίνι, ε. Μα βάρκα, κάνω διάφορα. Ε, τι, άμα, άμα δεν κινεί την εδώ, τελείως δεν είναι. Μα την εδώ που να την πάω, παιδί μου, εκεί. Ε, ναι, να την κινεί, μαζί με την αχλαδιά και την εδώ. Α, δεν την κατρέπεσαι τέτοια πράγματα. Τι είμαστε εμεί, τι είμαστε εμεί, Από αυτού του τέτοιου που πάνε και κάνουν αντρικά πράγματα παρέα. Έλατε, τι να σα πω, Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και γίνονται και πρωθυπουργοί μετά. Και γίνονται και πρωθυπουργοί. Και όλο αυτό για να κάνει έξαλω τον Οικολόπουλο. Άσε με, σε παρακαλώ. Καλά, Μωρή Ρόμπα, ούτε στη Μόσχα δεν σα δεχτήκαν. Θα σα πίσω. Τι εννοεί, Όχι, μα δεχτήκαν. Κάναμε ένα summer course. Και γιατί δεν στείλαν πίσω πάλι. Τέλειωσε. Τι τέλειωσε, δεν σα κρατήσαν. Ήρθαμε σας να φέρουμε πίσω. τα κομμουνιστικά ιδεώδη στην Ελλάδα. Αφού σα στείλαμε στη Μόσχα για να σα κρατήσουνε. Δεν μα κρατήσαν, μα γυρίσανε πίσω να μεταλαμπαδεύσουμε τη γνώση. Δεν μου λες. Θα κάνουμε τον Έλληνα κομμουνιστή. Καλό, ε Καλό. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριε Μπόγδανε, μην με βάλετε τώρα να σας κάνω μαθήματα συνταγματικού δικαίου. Δεν μπερδεύεις τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, κύριε Στην... Μπόγδανε, με τον Μπαρμπαστάθη. Μια χαρά τα λέει ο Υπουργός Εσωτερικών και δημοσιογράφος παλιός Αργύρης Ντινόπουλος. Έχουμε πρώην Πρωθυπουργό ειδικών αναγκών άνθρωπο, τον σεβόμαστε. Είναι ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος κάτι έχει πάθει στις φωνικές και δεν μιλάει. Τα τελευταία. Χρόνια, από τότε που έφυγε, εγκατέλειψε με πολύ μεγάλη επιτυχία την Πρωθυπουργία. Ε, δεν μιλάει καθόλου. Πολλοί θεωρούν ότι αυτό είναι και ένδειξη σοβαρότητα. Νομίζω μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού θεωρεί ότι όποιον δεν μιλάει, τον θεωρεί σοβαρό. Μάλλον αυτό έχει πάθει και ο Κώστας Καραμάλης Θεωρεί ότι είναι σοβαρό επειδή δεν μιλάει. Αλλά όμω υπάρχουν οι βουλευτέ που μιλάνε μαζί του και μα μεταφέρουν την άποψή του. Και έτσι μάθαμε μέσω του Νικήτα Κακλαμάνη, τι δεν θέλει και τι θέλει για την Προεδρία τη Δημοκρατία. Και από τότε και από που το μάθαμε νιώθουμε και πιο ήρεμη. 15 August, εγώ συναντήθηκα, είχα αρκετό καιρό να τον δω κανένα μήνα ε, με τον κόσμο τον καραμαλής, σε μια μακρά συνάντηση και για το θέμα το συγκεκριμένο μου είπε αν ερωτηθεί, σου λέω να απαντήσεις ότι εγώ ίδιος λέω ότι αυτό είναι κάτι που δεν με ενδιαφέρει ούτε με ενδιαφέρει Αυτή τη στιγμή να το, ούτε καν να το συζητάμε. <ắc> αυτό λοιπόν το λέω, διότι είδα στα φύλλα τη κυρία Κατικά, να επανέρχεται αυτό το σενάριο και εγώ ξέρω να σα πω απευθεία από τον ίδιο ότι είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει. Δεν ισχύει, έχει κοπεί το ΙΧΙ, αλλά του είπε ο ότι αν σε ερωτήσουνε, πε, εξούσιο εδώ το ίδιο δεν μπορεί να μιλήσει, γιατί είπαμε είναι σοβαρό και κάθε σοβαρό δεν μιλάει. Όλοι οι άλλοι όσοι μιλάνε δεν είναι σοβαροί. Είναι μια απλή λογική που χωράει στην λογική ενό πρώην. Το αν ε, έχει δικαίωμα ο λαός να ακούσει τον Πρωθυπουργό, όχι για την Προεδρία τη Δημοκρατία, για κάποια θέματα που έκανε, που έπραξε ή που δεν έπραξε, παραλήψεις, λάθη, σκάνδαλα ή οτιδήποτε αλλά Όχι, αυτά δεν υπάρχουν στη συγκεκριμένη δημοκρατία, την ελληνική, όπω τη λέμε, έτσι, με πολλού εφημισμού. Ο κύριο Νικολόπουλος, Νικολόπουλο από την Πάτρα, με τα ωραία tweet, για τα οποία νιώθηκε περήφανο, όπω είπε, τι θα ένιωθε. Ένα Ελληναρά πάντα για τι γκάφε και τι χοντράδε νιώθει περήφανος. δεν θα το νιώθε ο. Αυτό που έχει και την πρώτη θέση στη φαυλότητα σε αυτόν τον τόπο, πρώτο στο βάθρο, ο κύριο Νικολόπουλο, ήταν το πρωί στον αντένα. Τον είχαν σε μεσαίο παράθυρο, πάνω-πάνω, αριστερά και δεξιά δημοσιογράφοι, και από κάτω οι υπόλοιποι από τα άλλα κόμματα. Αλλά πρώτο, πάνω, στο κέντρο, με μεγάλο παράθυρο, ο Νικολόπουλος για να ακούσουμε τι ακριβώ έχει να μα πει. Είπε πάρα πολλά, συνέχισε πάλι με γαργαλιστικό τρόπο τα ίδια θέματα γύρω από του τα σύμφωνα συμβίωσης και όλα τα υπόλοιπα και κατέληξε στο εξής συμπέρασμα για την πατρίδα μας. Αυτή η Τελία. δήλωση που κάνατε, είστε υπερήφανο για αυτή τη δήλωση, για την αρχική. εκ του αποτελέσματος, ναι. εκ του αποτελέσματος, <συσχελίδι> εκ, του αποτελέσματος <συσχελίδι> ναι. εκ του αποτελέσματος, ναι. Θα, θα Γιατί υποχρεώθηκε ναι. ο κύριος Σαμαράς, όπως γράφει το βήμα της Κυριακή, να πάρει τηλέφωνο τον Ιερώνη μου και να του πει, τελικά, δεν θα νομοθετήσουμε το γάμο των δύο ανδρών άρα άσε και... με ένα λεπτό ευλογημένε. άρα λοιπόν ο κύριος Κούρκουλας πρέπει να πει ψεκασμένο πρέπει να πει ψεκασμένο τώρα και το Σαμαρά έτσι λοιπόν προσέφερε στην πατρίδα Με όλο αυτό που έκανε, με τον πρωθυπουργό του εξωτερικού. Γι' αυτό ακριβώ συνέβησαν αυτά, για να πείσει το Σαμαρά και πήγε ο Σαμάρα, άλλου που δεν ήθελε ο Σαμάρα, ότι ήταν υπέρ του συμφώνου συμβίωση. Ο Σαμαράς και η παρέα εκεί του Μαξίμου θα έκαναν κάτι τέτοιο, κάτι τόσο προοδευτικό σε αυτή την κοινωνία που ζει όπω ζει και σκέφτεται όπω σκέφτεται. Μπορούμε να το διακρίνουμε αυτό σε κάθε τη πτυχή. Βγαίνει και ο Μαρκόπουλο τώρα, διότι βγαίνει ο Νικολόπουλο και του παίρνει πελατεία, διότι είναι πολλοί αυτοί οι Ελληναράδε που του αρέσουν τέτοιε απόψει. Και γενικώ να λέγονται στο δημόσιο λόγο, βγαίνει ο Μαρκόπουλο, βουλευτής Ευεία, που ήταν σε διάφορα κόμματα, τώρα νομίζω είναι ακόμη στη Νέα Δημοκρατία, και μιλάει για το φώτισε Εργουλόπουλο. Δεν λέει το όνομα, σα το λέμε εμεί, αλλά από τα να καταλάβαμε. Εγώ παρακολούθησα του τελευταίου μήνε να παίζει σε όλε τι ειδήσει και σε πολλά πρωτοσέλιδα το πρότυπο ενό φίλτα του και αξιοσέβαστο πρωταγωνιστή κάποιων ζωνών τηλεόραση που υιοθέτησε μαζί με το σύντροφό του ένα παιδί και εγώ διερωτώ με το εξής αυτό δεν έχει να μου καν πώς είναι δυνατόν να προχωράμε σε τέτοιες προβολές πρωτοσέλιδες αγαπητοί μου δημοσιογράφοι άρα λοιπόν εδώ έχουμε πολύ σοβαρή και θολή εικόνα για το τι πραγματικά συμβαίνει μα να μην πάρει την άδεια ο Σεργουλόπουλος, του Μαρκόπουλου ή του Νικολόπουλου ή δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο για να κάνει ό,τι είναι να κάνει Αυτό που γίνεται δηλαδή στην Ευρώπη, αυτό που γίνεται στον σύγχρονο κόσμο 2014, ανεξαρτήτως αν αρέσει ή δεν αρέσει, αν υπάρχουν ενστάσεις, έτσι κι αλλιώς σε ποια θέματα δεν υπάρχουν ενστάσεις. Εν πάση περιπτώσει οι κοινωνίες αποφασίζουν και αποφασίζουν οι κοινωνίες επειδή η ροή των πραγμάτων φέρνει κάποια πράγματα και επιβάλλει κάποια πράγματα. Έρχεται και ο Μαρκόπουλο τώρα να κολλήσει στον ίδιο ακροδεξιό λόγο μαζί με αυτόν του Νικολόπουλου. Εκτό των άλλων, αυτό ο λόγο είναι και φεδρό από μόνο του. Έτσι και αλλιώ. Ρωτούσατε και χτε πολύ για τη γνώμη έχουμε για το σύμφωνο συμβίωση. Είμαστε υπέρ. Να ενώνονται οι άνθρωποι όπω ακριβώ επιθυμούν. Αυτά συμβαίνουν στι σύγχρονε κοινωνίε έτσι και αλλιώ. Και είναι δικαίωμα του καθενό να έχει τα ίδια δικαιώματα. Ο άντρας με γυναίκα έχουν κάποια δικαιώματα φορολογικά, κληρονομικά, δεν ξέρω εγώ άλλα ορίζουν νομικά. Τα ίδια ακριβώς πρέπει να έχει οποιοδήποτε διάδα, οποιαδήποτε διάδα θέλει και όπως θέλει να βιώνει. Δεν είναι προσωπική υπόθεση, είναι προσωπική επιλογή. Είναι δημόσια υπόθεση εφόσον το ίδιο το κράτος αντιμετωπίζει τα ζευγάρια ως κάτι δημόσιο με την έννοια ότι μπαίνουν στα φορολογικά Δεδομένα Του αντιμετωπίζει ενιαία και έχει κάποιε παροχέ ή μη παροχέ ή διευκολύνσει ή, εν πάση περιπτώσει, αυτό το πλαίσιο. Πρέπει να είναι ίδιο για όλου. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα η κοινωνία από αυτά. Τα άσχημα πρότυπα είναι άλλα. Αυτά που βλέπει κάθε μέρα στα κανάλια και κατακλείζεται. Ανθρώπου κλέφτε, αποδεδειγμένα, είμαι υπόνοιε, ψεύτε, οσφιοκάμπτες, γλίφτες. Αυτοί κυριαρχούν και σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι και πολιτικοί πολλοί από αυτού. Έχουμε στο νου μα διάφορου τώρα, αδίστακτου ανθρώπου, γλίτσε γενικώ, ημίτρελου σε πολλέ περιπτώσει. Αυτά είναι τα επικίνδυνα πρότυπα. Όλα τα υπόλοιπα να κάνουν ευτυχισμένου ανθρώπου να ζουν όπω θέλουν να ζουν. Ένα ιερέα στην ΚΟ, προλαβαίνουμε να το ακούσουμε, νομίζω δεν προλαβαίνουμε. Αυτό που όχι, βάβαλε διαφημίσει, δεν θα προλάβουμε, το ακούμε αύριο αν είναι. Είναι αυτό που ζωγράφιζε πάνω στου τάφους τα χρέη των οικογενειών. Πάμε σε διαφημίσει και αμέσω μετά λαός. Αυτό το θέμα όλο με τα σύμφωνα συμβίωση και τα υπόλοιπα, ανθρώπινο δικαίωμα κορυφαίο, να το συζητήσουμε γιατί δεν έχει νόημα, είναι λίγο άχαρο εγώ εδώ να λέω κάτι μόνο μου και να κοιτάω αντίχο. Με τον αποστόλιο που θα είμαστε την Πέμπτη εδώ, ίσω έχουμε και ρεθίσματα δικά σα, έτσι βγαίνουν καλύτερα και πιο καθαρά οι απόψει και πιο πλήρε. Πολλοί από αυτού όμως που στο δημόσιο λόγο θέτουν θέμα, η μικρή εμπειρία μα αυτή τη δουλειά λέει ότι ζηλεύουν. Υπάρχει κάργα ζύλια και πολύ μεγάλη ζύλια. Είτε φοράνε ράσα είτε δεν φοράνε. Ράσα. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος με το Λάου βεβαίω, Αμέσως μετά Γιάννη Παπαδόπουλος και Κατέρινα Ακριβοπούλου στο μαγαζίνο. Γεια σας. Ήθελα να σα πω κάτι, γιατί άκουσα που είπατε, που είπε ο Θήμιος για τη ρεπούση. Mm. Παίζει η ρεπούση στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, και αν, αν είμαστε και τυχεροί όλοι που θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα είναι η ρεπούση μέσα, αν την κάνει και μια υπουργό παιδεία. Ε, το τέλειο. Λοιπόν, θα είναι το τέλειο. Δηλαδή, εντάξει και με τον Λοβέρδο, θα μάθουν τα παιδιά γράμματα, αλλά σαν τη ρεπούση δεν έχει. Ε, ναι, θα μας πει ότι στον της κάτι πάνω σε ένα Λοιπόν εγώ θα πω κάτι πολύ βαρύ στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί μπορεί να ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ και να έχω κοντεραριστεί ένα και το θύμιο, αλλά δεν είμαστε και κομματός κυλά ούτε μαζίες να μας κάνουν ό,τι θέλουν αν πάρει ρε, τη ρεπούση ο ΣΥΡΙΖΑ το 40% που έχει τώρα στην Ιωνία θα γίνει 4% και θα κάνω εγώ αγώνα να πέσει αυτό ρεπούση κα**λα η προσφυγιά πάνω απ' όλα Έλα, αγάπη μου, λοιπόν, σε πήρε τηλέφωνο προηγουμένω μια κοπελιά και σου λέγει: Καλώς καταρχήν. Μπήκε και το φθενόπορο με το λύσο, να Ναι, λοιπόν, ακού πήρε τηλέφωνο προηγουμένω μια κοπέλα και σου λέγει για τον παζιότι, εγώ ξέρω τι. Τι και έχω ψήσει τα γέλια Τη μαλακισμένη που τον άνθρωπο, ότι θα πάρει αποσυμίωση την Και τώρα η ale nasz strategia lewa goribda Λοιπόν, ε, το πρωί είχε την εκπομπή ο κύριο Τράγκα και έκανε κάποια σάντιρα στη θρησκεία. Το πάτε ρημών, κάτι ψαλμοδίε. Γιατί αυτά όλα. Πάπα πά του αντίχριστου, του άθρισκου. Δεν ξέρω. Τουλάχιστον αν δεν πιστεύουν αυτοί, να σεβαστούν όλου εμά που είμαστε τη εκκλησία και τη πίστη. Λοιπόν, ακούστε κι εσεί, μην ειρωνεύεστε. Δεν ειρωνεύομαι, το εννοώ. Γρήγορα, γιατί γρήγορα θα τα μαζέψετε και θα πάτε από εκεί που είπατε. Κάποιοι πιστεύουμε. Εγώ προσωπικά, εκεί που πιστεύει και ο Τσίπρα, που είναι πρώην Έλα καλημέρα, καλό καλοκαίρι! Ναι, επίσης... Πού θα πάτε? Ρε δεν μας παρατάς, το Σεπτέμβρη είναι μήνα αγώνα. Δεν έχουμε τέτοια. Για να ξέρει. Το τσόκαρο δεν γίνεται όστρακο. Ό,τι και να κάνει. Άσχετο, αλλά το έλεγε λέξη εδώ στο λογοπαίγνιο, στο Quiz, στο TV Quiz. Να κάνουμε κάμπινγκ τότε. Τι κάμπινγκ να κάνουμε με τσόκαρο και όστρακο, Ελεύθερο, απαγορεύεται. 300 ευρώ το πρόστιμο. Σε κυνηγάνε. Δηλαδή είναι πιο από το ξενοδοχείο. ακριβά από το ξενοδοχείο. Το, ξενοδοχείο το πρόστιμο. Αυτέ οι οι που τα βρίσκουν και πληρώνουν το πρόστιμο κάθε μέρα γιατί το ελεύθερο εκεί πέρα Τι ήθελε, έχουν σκηνή οι καθαρίστριε ή όχι, Έχουν σκηνή. Δεν ξέρω, μήπως το περάσανε για τέταρτο. Ναι. Πουχ, τι έγινε, γυρίσαμε. <κύρισα> Καλώ ήρθαμε. Πώ ήταν το Super Paradise. Πώ να ήταν, Ε, καντίφλα, μιζέρια. Δη, δηλαδή, Ολοχρεοκοπημένου, χωρισμένου. Πισκατά. Και <Τι Τι> αξίριστου, φαντάσου <Τι> δηλαδή. Οι πρώην μοντέρνοι ήρθανε αξίριστε στο Super Paradise. Έλεω, ρε φίλε. <Τι <Τι> που πα με το πόδι με στην τρίχα. Έλεω, άντρε είμαστε. Δηλαδή, περιποιήσου τον εαυτό σου. <Τι> Δηλαδή πρε, ήταν όλοι ξυρισμένοι Οι, οι, οι σοβαροί τέλο πάντων Όχι ήταν αξίριστοι αυτό σου λέω δεν προσέγουν τον εαυτό τους Λάχα κάνεις Άσε με Λάχα. τώρα Ρε είμαι έξαλλο σου λέω Οοοο Κρίση, έτσι. Ε. Δηλαδή, ούτε ένα καλό μοντέλο. Κύρα, αν μη τι άλλο, άλλο ε, νομίζω ότι η υποψηφιότητα κουβέλει για πρόεδρο τη Δημοκρατία μα αποζημίωσε. Βιάζει κι εσύ. Είπαμε. <laughs> έχουμε, <laughs> ακόμα. έχουμε ακόμα. Έχουμε so. ακόμα. Να συλλάβουμε ξηρό. Έχουμε δουλειά. Δεν δε, δε πιάνει αγόρι με το ξηρό τώρα. Πιάσε με το μαγειό. Ότι για λίγο στάχτη στα μάτια. Ότι και καλά, το θερινό τμήμα τη αστυνομία δουλεύει. Γιατί έχει και θερινό τμήμα η αστυνομία. Τι είναι, ε. έχει και σουβλάκι, είναι σαν το σινεμά του θερινό. Πώ. Εννοείται, τρώνε τέτοια, τρώνε, τρώνε. Εγώ θα σου πω, έχει και σουβλάκια. Χοιρινά, γουρούνια. Μπέθα, Μωρίλουλού. Έλα. Έλα. Καλό χιβόλα, ρε. Καλώ όρισε. Ναι, ναι, ναι. Καλό σα βρήκαμε, φορτίσαμε τι μπαταρίε μα. Ναι, αλλά αυτό να μην το ξανακάνε, δε φίλε. Ένα μισή μήνα είναι πολύ. Σιγά που είναι πολύ. Ε, τι πολύ δε φίλε, μόνο κονσέρβα να πούμε, να κονσέρβα μυαλό, λαός, μπορεί να τη βγάλει με κονσέρβα ένα μισήνα. Αν έχει μυαλό, λαό μπορεί να τη βγάλει για παραπάνω με κονσέρβα μόνο upstairs. <coughs>